Απόστολε, γεια σου. Θέλω να καταγγείλω αυτόν που βγάζει τα πολεμικά ανακοινοθέντα κάθε απόγευμα στι 6 ώρα τον κύριο Τσόδρα. Ναι. Όταν αναφέρεται σε ένα θάνατο, βγάζει θα... και ένα από κάτω το υποκείμε... με υποκείμενο νόσημα. Άρα, σαν να εννοεί ότι αυτοί έτσι και αλλιώ άχρηστοι ήταν και έπρεπε να πεθάνουν. Θα πλένετε το στόμα σα με του μποφλό, όποτε μιλάτε για τον ηγέτη τον κύριο Τσόδρα. Κάλο. Να δω που θα τελειώσουν όλα αυτά και τι θα έχουμε τα απογεύματα να βλέπουμε. Πάλι με ίδια. καμιά δεκατόρμα. Να βλέπω ότι θα παιχνίδια. Να σου πω, είσαι ένα προφήτη τότε που βγαίνει στην τηλεόραση σαν μπαλούρδο σε φορά για συνέχεια μάσκα, Δεν να... ήξερα εγώ, η πρώτη μάσκα που φορέθηκε καθημερινό και δημοσίω. Ναι, είσαι ένα προφήτη, ρε, σε παραδέχομαι, δεν τρομάγω. Τώρα λέει στη, στη θάλασσα, λέει θα κυκλοφορούν με μάσκα σαν τον πικίνι ίδιο με αφοήφασμα, λέει, ίδιο χρώμα και το θα το ονομάσουν λέει, τρικίνι Το είσαι ακούσει αυτό. Α, με Τώρα αυτά. Επίσης, αν να ξέρεις πόσο προφήτης ήμουν γιατί η τέχνη αυτό είναι, η τέχνη αυτό είναι όταν εγώ έλεγα για τις πιπεριές χλωρίνης Ναι. Καλή σα μέρα. Καλημέρα. Εξακολουθούμε να μην έχουμε εικόνα. Παντελώ. Πού είστε? Φλόρινα. Α, και α, Άγια... κατάλαβα, κατάλαβα. Που έχετε καινέ τι πιπεριέ, τι χλωρίνη. Κάτα τρώγονται οι πιπεριέ με χλωρίνη. Α, α, Ευτυχώ αυτέ τι ξέρετε. Δεν ξέρετε όμω ότι έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν το ξέρουμε, αλλά είναι δυνατόν να φά πιπεριά με χλωρίνη. Είναι. Τι είναι και δεν σε βιάνει το μέσα σου, δεν καίγεται το μέσα σου, κάνει. Κάνει να καταπιεί χλωρίνη. Ποιο σα είπε ότι έχουν χλωρίνη. Πιπεριέ Χλωρίνης δεν λέγονται. Ναι! Ε πώς θα τις φας. Πώς θα τις φας. Όπως ε. τις τρώμε εμείς. Με τη χλωρίνη? Γι' αυτό δεν πιάνετε σκάι. Έχει καζέψει το μυαλό, έχουν καεί τα κεφαλικά κύτταρα. Χλωρίνη, χλωρίνη, χλωρίνη. Ποια χλωρίνη είναι? Βάζομαι εμείς τις πιπεριές χλωρίνη. Μα δεν είναι πιπεριές χλωρίνης. Τώρα μου φαίνεται κα, κάντε, μάλλον κάντε τον έξυπνο. Γιατί Ναι. Έτσι, πριν από ναι, καμιά ναι, δεκαριά χρόνια, ναι, ο Τραμπ ναι, ναι, έτρωγε βελανίδια. Έτσι, να τα λέμε γι' αυτά. Μετί έχουμε έχουν πλέξει στην κυβέρνηση ρεφίλε. Δεν ξέρω τι. Καταργήσαμε το Πάσχα. Καταργήσει να τι παρελάσει. Τώρα λέει την πρωτομαγιά, θα την κάνουν 9 του μήνα να τη γιορτάζουμε μαζί με την εργατική, με την εργα... νύχη των Ελλάων, έναν διαφασισμό. Θα το γιορτάζουμε μαζί. Εμένα η εγωνία μη με μεγάλη γιατί θα γίνει με τον Gay Pride. Αυτό είναι κατάρα κι αυτού. Να έχουν Ωραία. τελειώσει τα πάντα μέχρι τότε και να γίνει τον Gay Pride κανονικά, να έχουν να ακυρωθεί όλε τι άλλε παρελάσει. Πόπα και χθε. Η φάση είναι ότι τώρα θα ανοίξουν τα τζαμιά, θα κάνουν ένα μαζάνη, επειδή. Θέλει η εκκλησία να νήσουν οι και θα γίνει πως πουτ*** <Κι> Πες μου, οποστόλη μου, ότι θα γίνει το όνειρο μου πραγματικότητα Το μόνο μπορώ να σου πω είναι μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη Σε λίγο πια θα φέξει, του κούλη αλλαγή Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός Είναι ακόμα σκοτεινός και η καλήνα το μάτι Να σε δω αγόρι μου με την παράσταση το πίτσες μπλε πάνω σε φορτηγό και τι στον κόσμο, ρε. Έρχεται, έρχεται πίτσε μπλε Pizza. σε κάθε γειτονιά. Πες τα, κάνε ένα προμόσιον. Με την πίτσα στο χέρι ξεφτιλιζόμαστε σαν τι σαρκούδες σε όλες τις γειτονιές παντού. Έτσι να πάρει η οικονομία μπροστά. Οι προτάσεις υπάρχουν, εσείς οι αριστεροί κοντόθαρμοι να τα βλέπετε αυτά. Ναι, αυτό ναι. Πάμε, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Μέλα ρεμά να μου λίγο, να συγκλετήσουμε λίγο. Να απαλλαγώ από το χαρβαλιά. Το χιορτάκι. Όπα, δεν θέλω να μου πιέσει το χαρδαλιά, μη χάσουμε το χαρδαλιά. Ξέρετε ποιο έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, Ποια κοινωνική ομάδα, Οι εφοπλιστέ. Όχι, ρε. Ποιο, Η πολυγαμική. Γιατί? Γιατί τώρα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στι κομμένε μα. Αν και αυτό δεν θα σκεφτεί, Είμαστε εμεί η τάξη των πιστών που δεν πήγε το μυαλό μου. Είσαι πολυγαμικό, εσύ. Όχι, δα. Όχι. Είμαστε εμεί η ταπεινή τάξη των μονογαμικών που δεν τα όλα αυτά. Εμεί όμω έχουμε πρόβλημα, ρε. Εσά, καταλαβαίνω, αλλά. τώρα βγήκε ο Πρωθυπουργό σήμερα και είπε ελευθερωθήκαν τα πράγματα. Λε να είναι και ο Πρωθυπουργό πολυγαμικό εμά να ανήκει σε εμά. Το βλέπεις αυτό, κοίτα το, ένα και θέλει δε. να είναι. Το Γίνεται. Είναι. Ναι. Έλα, Αποστόλη. Έλα, τι γίνεται. Καλά είσαι. Δεν μπορώ να πω συμπαθητικά. Καλά, μη μου λέτε. Όχι, είπα ότι ήταν, από τόπα. Έλα, μπορεί, που περιέγερα Α, είσαι και περίεργη η τρομάρα σου. Λέει, γιατί θες τώρα. Όταν κάποιο άνθρωπο έχει πρόβλημα και πάρει στην αστυνομία τηλέφωνο, Sofie. δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν βενδύνη, δεν έχουν αυτοκίνητα, δεν έχουν, δεν έχουν. Τώρα, ληθάξαν όλοι και έχουν πια. Στι ζαχούλε, τα περίχωρα, του δρόμου, τους, τους παράδομου, τα πάντα, για να μην μα αφήσουν να κοιμηθούμε. Μάλιστα. Και με αυτού, ρε παιδιά, έχουν προσωπικό ή δεν έχουν. Αν δεν έχουν, γιατί μα τσιγάνε σε όλου του δρόμου και παντού όπου βρεθούν, ρε παιδιά, για όνομα του, μα έχουν τρελάνει. Ρουβιάνος εδώ, Ρουβιάνος. Ένας νεαρός στα να είχε πιπηλιά στο λαιμό. Ποιος σου την έκανε πια α? και κάτι άλλο και μιλάω σοβαρά. Πατριάρχο Ιακήμ και Πλουτάρχο είναι μια καφετέρια και το Σάββατο απ' έξω είχε 20 άτομα και κάθε μέρα τις καθημερινές έχει πάνω από 10 άτομα. Τι κάνουν οι μπαλούρδοι γιατί δεν πάνε εκεί. Αφήστε το καλύτερα παιδιά μην πάνε για να στήλουν στο δημότυχο. Τι είχα πάρει πριν για 15 μέρε. πάλι Αλλά, αλλά? είχατε πει σε ένα τραγούδι για το παιδί μου είναι στην Ολλανδία Ποιο τραγούδι <Τι> Πάντα γελαστή του Μητροπάνου Της νύχτας η Και της αυγής η μονή Θέλω βαρίζε Και νευρικό τιμό Ε, στο χαβάλι Όχι δεν το βάλες Στο χαβάλι Σε τόπους τριγυρίζουν σβησμένους από το χαρτί Για μια σταβόνα ουρανό Για μια αγάπη σκάρτη Θέλω πάνω. Άμα έχει χρόνο, βάλτε και βάζω δώστε χαιρετίσματα. Είναι σε δύσκολη κατάσταση και στην Ολλανδία δεν είναι όπω εδώ. Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί, αλλά εντάξει, το μυαλό μα είναι εκεί. Ένα ζαβό που πήρε χθε από την Ολλανδία ο γιο του ήταν, ε? δεν προλαβαίνει να σα πάρει. Γιατί δουλεύει το παιδί και σα βλέπει αργά το βράδυ από αυτά τα μηχανήματα. Πώ θα λέτε εσεί. Α, εντάξει, έγινε. Και δεν είναι ζαβό, Ο αποστόλιο ο δικό μου δεν είναι ζαβό, παιδί. Όσοι με το χάρο γίναν φίλο. Πώ το λε, πρώτη φορά σε παίρνω σε, σε ακούω χρόνια. Γιώργο, πώ το πολλάρισε. Σε ξεχω, έχουμε βρεθεί και από κοντά όταν είχε πέρυσι. Και φέτος θα έρθω, αλλά. Ναι, αλλά τι, τι, χασκάρι, γιατί μα να Νηθήκαμε, στολιστήκαμε, και να δούμε ο Χριστό απ' έξω. Μας τα ε, και... μου, ήταν μέτρα τότε. Λοιπόν, είστε φοβεροί, κατατεχνικοί. Σα ακούω, σας κάθε μέρα. Για να πω, τώρα, και τράχει, θα μιλάω. Έλα, μην σε, σε χαλαρώσω. το χέρι σου.